Ήδη αγαπητοί μου αδελφοί Έχουμε μπει Από την περασμένη Κυριακή Στο Άγιο και Ευλογημένο Τριώδιο Και Τριώδιο για μας τους χριστιανούς είναι περίοδος πένθους, περίοδος ταπείνωσης, περίοδος δακρύων και όπως το ακούσαμε ξεκάθαρα να μας το λέει η Αγία μας Εκκλησία, περίοδος μετανοίας. Πιστεύω να προσέξατε την περασμένη Κυριακή που πήγατε στην Εκκλησία και έχουμε πει ότι στην Εκκλησία δεν πάμε ούτε στις 8, ούτε στις 9, ούτε την πρώτη, ούτε την 3 ούτε την 4 καμπάνα, αλλά πηγαίνουμε πάντα από την αρχή. Είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο, παρόντες την ώρα που ο Άγγελος παίρνει απουσίες, όπως σας το έχω ξαναπεί. Κι αν λοιπόν είχατε πάει στην Εκκλησία από νωρίς, ακούσατε τι σημαίνει τριώδιο με εκείνου τους ωραίους ύμνους που ακούσαμε και θα τους ακούμε κάθε Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη Κυριακή των Νεστιών. Της μετανία άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα, αυτό σημαίνει τριώδιο. Τριώδιο δεν σημαίνει ούτε καρναβάλια, ούτε χαρές, ούτε ξεφαντώματα, ούτε μεθύσια, ούτε ξενύχτια, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο πορνίες, <χω> μιχίες και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα, τα οποία δυστυχώς άρχισε ήδη να ζει ο κόσμος. Αυτά είναι από προσανατολισμός του σατανά. Με αυτά ο διάβολος κοιτάει να μας αποσυντονίσει από το Πνεύμα των Αγίων ημερών και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο Πάρα πολλές φορές σας έχω μιλήσει για το καρναβάλι, αλλά τώρα θα σας πω και μια ακόμα διάστασή του. Έστω και μόνον για αυτό το λόγο θα πρέπει να φτύσουμε κατάμουτρα αυτό το είδωλο, αυτή την ειδωλολατρική εορτή που λέγεται καρνάβλος. Ενώ η Εκκλησία προσπαθεί να μας βάλει σε ένα πνεύμα ταπείνωσης, σε ένα πνεύμα μετανίας σε ένα πνεύμα δακρύων, να μας συντονίσει σε ένα πνεύμα κατάνοιξης και δακρύων, ο διάβολος από την άλλη μεριά έρχεται να δημιουργήσει εντελώς αντίθετες καταστάσεις. Και στη λύπη που πρέπει να έχουμε να μας κινήσει σε χαρά. Στο πένθος που πρέπει να έχουμε να μας δημιουργήσει χορούς και τραγούδια και γλέντια. Στην αγρυπνία που πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί για να πενθύσουμε τις αμαρτίες μας έξω και μακριά από τα κρεβάτια μας και γονατιστεί κάτω, αυτός μας εμβάλλει τάσεις ἀγριπνίας αλλά μέσα σε κέντρα διαφθοράς εκεί που χορεύουν σαν τα, κα, σαν τα κατσίκια οι άνθρωποι και δυστυχώς εκεί χάνονται τα πάντα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το έχω πει και άλλη φορά και θα σας το πω και άλλη μία. Συμμετοχή στο καρναβάλι δεν είναι μόνον για αυτόν ο οποίος πηγαίνει και συμμετέχει είτε τιμένος, είτε για να παρακολουθήσει, είτε για να χορέψει, είτε για να ξενυχτήσει, είτε για οτιδήποτε άλλο. Συμμετέχει στο καρναβάλι και αυτός ο οποίος θα κάτσει στο σπίτι του, δίθεν μένοντας μακριά και θα βάλει την τηλεόραση και θα κάνει το σπίτι του καρναβαλίστικο πάρτι και, και θα κάνει το σπίτι του έθουσα χοροεσπερίδας και θα κάνει το σπίτι του να το πούμε ντροπή. δεν λέω τέτοιε κουβέντε ντρέπομαι πώς το λένε θα το πούμε στην, στην, στην, στην, στην, στην, πιο, στην, στην πιο κόσμια φράση της οίκο ανοχής να κάνει το σπίτι του οίκο ανοχής γιατί έτσι γίνεται το σπίτι όταν ανοίγουμε την τηλεόραση και παίρνουν μέσα από το φακό της τηλεόρασης όλη αυτή η πορνεία, η μυχία, όλα αυτά τα, τα, τα, τα κατσίκια του σατανά και χορεύουν μέσα στο σπίτι, γιατί μέσα στο σπίτι χορεύουνε, πού χορεύουνε πού χορεύουνε, μέσα στο σπίτι στο χορεύουνε επομένως ας συντονιστούμε στο πνεύμα των ημερών, την περασμένη Κυριακή, τελώνης και Φαρισαίος. Φαρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν και τελόνου μάθωμεν το ταπεινόν εν Τι σε δίδαξε ο Φαρισαίος και τι σε δίδαξε ο Τελόνης. <σχυρύνω> <σχυρύνω> τίποτα δεν σε δίδαξε. Τίποτα. Τι σου είπε εκεί πέρα που πήγες. Δεν σου είπε τίποτα. Πώς προσεύχεσαι. Προσεύγε σαν τον Τελώνη ή σαν τον Φαρισαίο. Σαν τον Τελώνη ή σαν τον Φαρισαίο. Σα ρωτάω. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Σαν τον Τελώνη ή σαν τον Φαρισαίο. Δεν απαντάτε. Και ξέρετε γιατί δεν απαντάμε. Γιατί η προσευχή μα είναι φαρισαϊκή. Και θέλω να σα το αποδείξω. Τι λες όταν πας για εξομολόγηση? Δεν έχω τίποτα. Τι είπε ο Φαρισαίος? Τι είπε ο Φαρισαίος? Τι είπε, το ακούσατε τι είπε? Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, δεν έχω τίποτα. Αυτό δεν είπε. Ποια διαφορά λοιπόν. Ποια είναι η διαφορά. Εγώ έχω στην εξομολόγηση... 13-14 χρόνια τώρα, ελάχιστες φορές, ελάχιστες φορές, όταν σας λέω ελάχιστες πιστέψτε το, ελάχιστες, ελάχιστες φορές να έρθει άνθρωπος και να πέσει σαν τον τελόνι κάτω και να κλάψει για τι αμαρτίε. του. Ξέρεις παππούλη, εγώ είμαι καλή γυναίκα, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Φαρισαίο, λε και ακούω εκείνη τη στιγμή το φαρισαίο να μου μιλάει στα αυτιά. Λε και ακούω τη φαρισαϊκή προσευχή. Εγώ δεν έχω τίποτα ούτε μη ω περιληπτή των ανθρώπων. Δεν είμαι εγώ σαν τους άνθρωπου. Οι άλλοι είναι οι παλιά άνθρωποι, όχι εγώ. Οι άλλοι είναι άγιοι. Εσύ ο αμαρτωλός. Οι Άγιοι είναι Άγιοι. εγώ είμαι ο Αν δεν το πιστέψεις αυτό, σωτηρία δεν υπάρχει. Οι Άγιοι που μπήκαν στον παράδεισο, αγαπητοί μου, και είναι Άγιοι σήμερα, αυτό λέγανε. Διάβασε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να μαρτουλούσσε, όν πρώτος είμαι εγώ. Ο Απόστολος Παύλο. Τι λέει, Ο πρώτο κολλασμένο είμαι εγώ. Εγώ είμαι κολλασμένο. <Κι> τι λέει ο Ιερό Χρυσόστωμο, Ο πρώτο κολλασμένο είμαι εγώ. <Κι> τι λέει, Θα ακούσετε μεθαύριο, τι λέει ο Άγιο Ανδρέα, Διαβάστε τον κανόνα, τον μέγα κανόνα. Πάτε, τι πάτε, τι πει και στι εκκλησίε, Τι πιλαλάτε τι, διάβασε, διάβασε. Πιλάδα, οι παπάδε να βιαστούν, να τελειώσουμε πρώτοι Τι να τελειώσουμε πρώτα. Διάβασε να δει τι, τι λέει ο Μέγας Κανόν αυτό το, το, το, το ποίημα των 360 στίχων, πόσου έχει 360 τροπάρε, να δει τι λέει εκείνο ο Άγιο Ανδρέας ο Κρήτη. Βαζώνει όλου του αμαρτωλούς όλου του αμαρτωλούς από την παλαιά και την κενή διαθήκη, όλου και λέει τι. τι είναι, μπροστά μου είναι Άγιοι όλοι αυτοί. Εγώ είμαι κολλασμένο. Ποιος ο Άγιος Ανδρεάς ο Κρήτης, ο πρώτος κολλασμένος είμαι εγώ. Αν δεν το πεις, δεν... όχι να το πεις, όχι λόγια. Τι να το πεις, να στοπούν, να στοπούν και να πεις μέσα σου, έχεις δίκιο δουλειά. Έτσι είναι όντως. Εγώ είμαι ο πιο κολλασμένο από Γιατί για να το πει, εύκολο είναι το λέμε, Όλοι μας. Εγώ, εγώ, Παλιάνθρωπος, ναι. Ας το πω εγώ όμως ή να να μου το πεις εσύ να δω πώ το δέχομαι. Αύριο όλο, άσοτο. το Άσοτο Ιω. το Ιω. Εδαπάνισε, λέει, τον, το, το, την πατρική περιουσία, το σκέφτηκες ποτέ αυτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, σε την πατρική περιουσία, ξέρεις τι σημαίνει ότι όταν θα παρουσιαστούμε ενώπιο του Κυρίου και δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε πότε, μπορεί τώρα, μπορεί τώρα, δεν θέλω να σας πω τίποτα, αφήστε το καλύτερο, μπορεί τώρα. Πού είναι τώρα. Δεν ξέρεις πώς έρχεται. Δεν ξέρεις. Λες εσύ εγώ το απόγευμα θα πάω στο κύριο μα; Για να δεις. Πρόλαβες. Δεν πρόλαβες. Έρχεται το καμπανάκι του θανάτου και σου λέει πάμε τιμώ θε φύγαμε. Α, το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις και εκεί αυτό θα σε ρωτήσει και θα με ρωτήσει ο Κύριος Αν δεν προλάβεις εδώ να μετανοείς θα σε πει, ε, η πατρική περιουσία που σου έδωσα; Ποια είναι η πατρική περιουσία Η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, τα μυστήρια, η Εκκλησία Τι τα έκανες αυτά Τι έγιναν αυτά Τι έγιναν αυτά μου λες Κατά τα άλλα είμαι καλό, έτσι. Είμαστε καλοί αδερφέ Ναι, εντάξει. Έτσι κοιμηθείτε. Δεκατέσσερα χρόνια, εμάγιασε η γλώσσα μου εδώ. Δέκα χρόνια, όχι δεκατέσσερα, εδώ είμαι λίγο αργότερα. Είμαι περίπου στα έντεκα χρόνια τώρα εδώ. Εμάγιασε η γλώσσα μου, η γλώσσα μου έχει βγάλει μαλλιά. Και το λέω, δεν θέλετε να το καταλάβετε. Μην το καταλαβαίνετε. Υστέψτε ακόμα ότι είστε Άγιοι. Και αύριο. «Αύριο» κλένα. όταν θα φύγουμε, όταν θα έρθει η ώρα και μας καλέσει ο Άγγελος, τότε έλα να τα πούμε. <Κι> <Κι> <Κι> «Αύριο» λοιπόν άσωτος Υιός. Και ποιος δεν είναι άσωτος Υιός. Και ποιος δεν εγκατέλειψε τον πατέρα του. Και ποιος δεν σπατάζησε την πατρική περιουσία. Και τουλάχιστον εκείνο του παιδάκι κάποτε το κατάλαβε και γύρισε. Άμα εμεί, εγώ δηλαδή, δεν έχω γυρίσει ακόμα. Τώρα πότε θα γυρίσουμε, ο Θεό ξέρει. Κάντε προσευχή να μην μα βρει ο θάνατο ενώ είμαστε μακριά από τον κύριο. Κάντε προσευχή να μα έβρει ο θάνατο τουλάχιστον εφόσον έχουμε γυρίσει κοντά στον Θεό. Και τότε α έρθει, δεν πειράζει. Μην τον φοβάσαι τον θάνατο. Αν είσαι κοντά στον κύριο, μην τον φοβάσαι. Μην τον φοβάσαι. Ας έρθει, μην είμαστε μακριά, εκείνο νοτρέβομα για να φοβόμαστε, γιατί εκεί τα χάσαμε όλα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε παρακάτω, στο τέταρτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος, τελειώσαμε την περασμένη Κυριακή το τρίτο, τον το περασμένο σάββατο τελειώσαμε το τρίτο κεφάλαιο. Και τι μας είπε στο τρίτο κεφάλαιο, στους τρει τελευταίους στίχους. Τι μας είπε, εγώ περίμενα τώρα να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να σας κρίνω και λίγο τώρα, να σας ελέγξω λίγο. Γιατί δεν είστε καλοί μαθητές. Καλοί μαθητές. Οι καλοί μαθητές πάνε με την τσάντα και με τα βιβλία στο σχολείο. Όταν βλέπουν μαθητέ και πάνε με τα χέρια σε τσέπη λέω τούτη εδώ είναι για κλάματα. Εσείς δεν είστε καλοί μαθητέ. Περίμενα από όλους σας να έχετε πάρει όλη την Παλαιά Διαθήκη και κάθε Σάββατο που κάνουμε Παλαιά Διαθήκη να αρχόστε με το βιβλιαράκι σας εδώ να παρακολουθείτε. Να το βλέπεις από μέσα. Από μέσα. Να μάθεις και εσύ να την Αγία Γραφή να μάθεις να δεις πού το λέει, πού το λέει, πού το λέει, πού το λέει. Ήρθε ο στην πόρτα σου. Τι θα κάνεις. Πάρεις τον πατήρ Δημόθεο, Λίστε στην πόρτα, σου χτυπάει την πόρτα, θα του πεις φύγε παλιάνθρωπε, Τι θα του πεις γιατί είμαι παλιάνθρωπο θα σου πει κερά μου για κάτσε γιατί με βρίζεις ήρθα να σου πω έχεις, ξέρεις να μου πεις, δεν ξέρεις γιατί να μην μάθεις λοιπόν εγώ γιατί άμα πάει στον αδρεφό τον Γεράσιμο θα του πει φύγε παλιάνθρωπε θα του πει έλα μέσα και θα κάτσε να αποβετιάσουμε γιατί ούτος ξέρει γιατί να μην μάθουμε όλοι να έχεις την Αγία Γραφή και να την παίζει στα δάχτυλα όπως την παίζει εκείνο. να του πίσω εδώ τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ και άντε πήγαινε τώρα αν έχεις έβγαξε από την πόρτα με το φύγε παλιά άνθρωπο δεν βγαίνει τίποτα τι είπαμε λοιπόν την περασμένη Ομιλία μας, τι υπάρχει στα σπίτια των ασεβών, κατάρα Θεού. Εκεί στο σπίτι της Κουτσομπολα, που πας και λέτε σαν εκεί στο σπίτι του άπιστου που μπαίνεις μέσα που δεν πατάει ποτέ στην εκκλησία, που δεν έχει εικόνα γύρω στο σπίτι, ακούς τι εδώ. Κατάρα Θεού ενίκη ασεβών. Δεν έχει δουλειά εσύ σε αυτά τα σπίτια. Μα είναι! Είναι, είναι, είναι, είναι γειτόνισσα, είναι γείτονα, είναι με κάλεσε να πάω. Πρέπει να πάω. Έχω υποχρέωση. Υποχρέωση. Δεν το κατάλαβα. Υποχρέωση να πα στον ασεβή. Εσύ ο ευσεβή. Τι υποχρέωση έχεις? Τι υποχρέωση έχεις? Ούτε απ' έξω! Τον, βλέ τον βλέπετε το εδώ, τον βλέπετε το τότε εδώ, σπίτι εκτός από το δικό του δεν ήξερε, σπίτι εκτός από το δικό του δεν ήξερε, ρωτήστε, είχε έρθει πότε στο σπίτι σου, έρθει, έρθει. μια φορά που είχε ρωστείς, που ξέρει τι, τι σπίτι είναι, και στο δικό μου το σπίτι έρχονταν για να ξομολογηθεί στον πατέρα μου, του ώρα τον άνθρωπο. Μήπως είχες έρθει στο δικό σου το σπίτι, είχε έρθει ποτέ σου. Στο δικό σου, στο δικό σου. Γιάννη, μήπως. Όχι. Μαθητές είναι αυτοί του κυριό Γιώργι. Μήπως Δημήτρης στο δικό σου εκεί. Όχι. Δεν το ξέρει κανείς. Ούτε απέξα. Τι να έρθει να κάνει. Πολύ περισσότερο για φαντάσου δεν πήγαινε σε σπίτι για τον ευσεβόν. Πόσο μάλλον τον ασεβόν. Τι να πάω να πάω να πιάσω το κοτσομπολιό, να πάω να πιάσω την κατάκριση, τι θα πει, θα πει στα εφελητής, θα πείτε κανέναν λόγο εφελίας, τι θα πει, θα πείτε για εξομολόγηση, για Κοινωνία, δεν πρόκειται να το πεις. Να τι να κάνει, τι να, να κάνεις, τι να πα να κάνεις. Τι να πα να κάνεις. Κατάρα θεού ενίκησα σεβόν, επαύλης δεν δικαίων ευλογηθήσονται, θες να νί... σπίτι. Νί... Πήγαινε στο ευσεβού στο σπίτι. Εκεί που ξέρει ότι μέσα θα βρει την εικόνα, θα βρει το καντιλάκι αναμένο, θα βρει το θυμιατήριο αναμένο, θα βρει την Αγία Γραφή. Πήγαινε εκεί και άμα τον ακούσει και σου πει, Έλα να κάτσει να κουβεντιάσουμε. Όχι, φίλε, δεν ήθελα να κουβεντιάσουμε. Έλα να κάνουμε την προσευχή μα, Έλα να κάνουμε μαζί τον Εσπερινό, Να κάνουμε μαζί τον Όρθρο, Να κάνουμε μαζί το απόδειπνο. Τι με κοιτάτε, ρε? τι με κοιτάτε. Λέω ψέματα, λέω... τι λέω, τι λέω. Τι λέω, τι λέω? Τι λέω, πού σας φαίνεται ότι πατάω, πατάω στη γη, πατάω στον ουρανό Έτσι είναι η χριστιανία Να φύσεις να πω τι είναι, να με κοιτάς και να σε κοιτάω Και να γελάμε και να κοροϊδεύουμε και να κουτσομπολεύουμε Και να πω τι έκανε η γειτόνισσα και τι έκανε ο γείτονα Και τι έκανε η ανιψά του τάδε και ο ανιψός του τάδε Τι με νοιάζει με τι έκανε Κριτή του κόσμου είναι εγώ Με να με ενδιαφέρει τι έκανα εγώ, εγώ έκανα τίποτα, τίποτα δεν έκανα. Λοιπόν, έχω να κρίνω τα δικά μου, μπόλικα. Και, Και στη συνέχεια, κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινή δίδωση χάρη. Ε, έπεις. Ποιος είναι ο ταπεινός, ο Τελόνης, που πάμε προχθές; Ο Τελόνης. Εσύ τι είσαι, ταπεινός ή εγωιστής. Τι είσαι, εγώ τι είμαι. <laughs> τι με κοιτάτε. Τι <laughs> είσαι, τι είσαι, ταπεινός είσαι ή εγωιστής. Ά, λέει η παππούλη, κάποτε ρώτησα μία στην εξωμορία. Εγώ λέει, ταπεινή είμαι, εγώ. Εγώ, α. λεει η καποτε ρωτησε μια στην εξωμορια εγω λεει ταπεινη ειμαι εγω εγω α εγω δεν είναι περηφανάτητη. Την <laughs> παρεφανάτητη, τότε γιατί τσακώθηκες με τη γειτόνιση. Αφού δεν υπάρχει φανέδεση, γιατί τη μιλά, Αν είσαι να τα πεινεί, θα πρέπει μόνοι σου, χωρί κανένα να σε σπρώξει κανεί τίποτα, να πάει να βάλει μετάνια στην πόρτα τη και να πει Είπα τον αδελφό Γιατί να είμαστε μαλωμένο, Εγώ φταίω να είναι μπλοκυμένο, Γιατί είσαι μαλωμένη. Γιατί είσαι ταπεινή έτσι, γιατί είμαστε ταπεινή, ας πάμε παρακάτω. για να μας βγει η ώρα και μετά θα επιλολάω πάλι εγώ. να προλάβω. Τι λέει τώρα το τέταρτο κεφάλαιο. ακούτε τι λέει ο πρώτος τύχως, ο πρώτος τύχως. ακούσατε παιδες, παιδιάν πατρός και προσέχετε γνώνε έννοιαν». τι σημαίνει αυτό; Α εδώ μιλάει στα παιδιά. Μόνο στα παιδιά. Όχι μόνο στα παιδιά. Μιλάει και στους γονείς. Τι λέει ακριβώς. Παιδιά, λέει ο λόγος του Κυρίου. Παίδες, ακούσατε παιδες. Ακούστε παιδιά, ακούστε. Ακούστε, τι να ακούσουμε. <Τι> Αυτά που σας συμβουλεύουν οι γονείς σας. Να σα πω κάτι, άμα αυτή τη στιγμή βγω, την Κυριακή του Καρναβάλλου, την Κυριακή του Καρναβάλλου, βγω στην πλατεία Γεωργίου, πάρω μια ντουντούκα, ανέβω εκεί πέρα που θα έχω τα μικρόφωνα και θα φωνάζω και θα πω, παιδιά να ακούτε τους γονεί σα! τους γονεί σα να ακούτε. Θέλετε να σας πω ότι θα μου απαντήσουν. Είμαι βέβαιο. Δεν έχουμε γονεί. Οι γονείς μας εσταμάτησαν να μας διδάσκουν. Τέρμα. Τραβάτε ρωτήσατε. Πήγαινε ρωτήσατε. Πιάστε τα σπέκια των νέων. Πιάστε τις καφετέριες. Πιάστε τα, ή τα, τα λένε και πέρα τα δίσκο. Πιάστε όλα αυτά τα στέκια, τα στέκια του Σατανά μέσα στα οποία στεγάζεται. Είναι ωραία. πηγαίνετε Πηγαίνετε πηγαίνετε. Δεν υπάρχει σήμερα πατέρας και μάνα που να πιάσει το παιδί του. Κάντε πειράλα το παιδάκι. Είναι ψέμα; Είναι ψέματα; okay. Διορθώστε με, διορθώστε με Διορθώστε. Oh <laughs> Είδατε εσεί, πατέρα, μήπω εσεί, μήπω εσεί, εσεί, οι γονεί, οι μανάδε, οι πατεράδε, μήπω πήρατε ποτέ την Αγία Γραφή, το Πηδάλιο, και να πει όπω έκανε αυτό, αιωνιαία του ημίμη, αυτό είναι ο πατέρα μα. Ημών, καλά, εγώ έχω και του γονεί μου, του κατασάρκα γονεί μου, που αλίμονο να, να τολμήσω να πω, αλλά για εμά αυτό ήταν ο πατέρα μα. Ετούτος ήτανε. Εδώ, κάτσε εδώ. Τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ. Τι λέει, εδώ. Τι λέει, εδώ. <glaube> τι λέει ο νόμος του κύριου. Και ξέρει τι λέγαμε εμεί τα παιδιά. Όχι εγώ, δεν τολμούσα να πω το τα ίδια κουβέντα. Τι λέγαν τα παιδιά που ερχόταν εκεί. Κυρίως μου λέει. Κύριε Γιώργη, αυτά δεν μου τα έπρεπε ποτέ ο πατέρας μου. Κύριε Γιώργη, αυτά δεν μου τα έπρεπε ποτέ η μάνα μου. Σας τα λέω εγώ από πρώτο χέρι, αδερφοί μου, γιατί εγώ έζησα κοντά στον στο αυτό δάσκαλο έζησα κοντά 28 χρόνια, 28, ήμουνα στο πόδι του, δίπλα του. Στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε. Ήμουνα δίπλα του. Τα παιδιά που έρχονταν εκεί και καθόταν και τον απολάμβαναν κυριολεκτικά ένα γέρο άνθρωπο τώρα έτσι. Ένα γέρο άνθρωπο, 70 χρονών. Αν κάθετε μικρό παιδί, έχετε, το έχετε εύκολο εσεί. Εγκαθόταν και τον ρουφούσαμε, κυριολεκτικά τον ρουφούσαμε γιατί είχε πνεύμα Άγιον. Αυτό του λέγανε, κύριε Γιώργη, λέει, ίσω δεν τα ξέραμε αυτά. Ο πατέρας μας δεν μας είπε ποτέ τίποτα, η μάνα μας δεν μας είπε ποτέ τίποτα, τίποτα. Επομένως εδώ ποιο πατέρα να ακούσουν τα παιδιά, ποια μάνα που σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι τις 7 το πρωί και τις 6 το πρωί. Και γυρνάει τις έξι το βράδυ και πάει και κοιμάται και ξυπράει στις εννιά και στις δέκα το βράδυ και κάθεται και βλέπει τηλεόραση. Ποιο παιδί. Ποιος να διδάξει αυτά τα παιδιά. Έρμα είναι. Έρμα είναι τα παιδιά του 2000. Έρμα είναι. Έρμα. Έτσι γυρνάει. Δεν έχει κανένα να Δέστε τα όλα. Α, αν κάνω εγώ λάθος, ορίστε. Εβγάτε μόνοι σας, μιλήστε τα. Μάνα. Δεν υπάρχει μάνα στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει μάνα. Πατέρας. Καλά, ο πατέρας δεν υπήρχε που δεν υπήρχε γιατί πάντα δούλευε ο δόλο. Να, να, να πούμε και το, το, το στραβού το δίκαιο. Η μάνα που έπρεπε να είναι στο σπίτι, που είναι, δούλευε. Το πρωί παίρνει το, το παιδί το πάει το πετάει μέσα εκεί στο παιδικό σταθμό. Αν το διδάξει, ποιο! Ποιο θα το διδάξει. Ποιο! Ποια! Η τσιγαρού, η βλάστημη, η πρόστιχη, η πόρνη. Ποιο θα το διδάξει. Το παιδί το δικό σου τη χριστιανή τη μάνα. Ποιο θα το διδάξει. Εσύ τρέχει για τη δουλειά σου, έτσι. Όχι δουλειά. Ποιο θα το διδάξει. Ποιο η Φιλιππινέζα. Ποιο θα το διδάξει. Εγώ κάνω λάθο. Να είναι απλογενμένο. Πείτε του, Είμαι έτοιμο να τα ακούσω όλα. Αλλά σα είπα. Αυτή η στιγμή που και εμένα θα μακαρίσετε, έστω και αν τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου. Θα με μακαρίσετε όμως, γιατί πέρασα από τούτη τη γειτονιά και σας τα έπα. Άρα θα έρθει και η ώρα, και δεν το εύχομαι, που θα παίρνετε φόρα και θα βαράτε τα κεφάλια σας στον τοίχο να πάτε να τα σπάσετε, να τα σπάσετε, γιατί θα είναι αργά πλέον τότε και δεν θα παίρνει μπροστά τίποτα. Ποιο του μίλησε, ποιο κατηγοράτε τα παιδιά, τα κατηγοράτε. Γιατί τα κατηγοράς. Εκείνα τα παιδιά του καρναβάλου, τα έχουμε και τα κατηγοράμε. Τα, τα γιατί, γιατί τα κατηγοράζω. Μα δεν κατηγορήθηκα. Εγώ, το ξέρετε ότι δεν κατηγοράω παιδιά γενικώ. Το έχω σαν αρχή μου. Αλλά εσύ γιατί τα κατηγοράζει τα παιδιά. Τι σου κάνουν τα παιδιά. Κάναν τίποτα. Το δίδαξε, του το έμαθε. Το Πώ θα το μάθει το δόλιο, Πώ θα το μάθει. Το πήρε ποτέ από το χεράκι να του πει κάτσε κάτω παιδάκι. Μόνο το έλαβα να μάθει ποια είναι η αλήθεια. Άνοιξε να στραβάσω να μάθεις. Όσα πάνε και όσα αυτό, Καταντήσαμε, ξέρετε πώς καταντήσαμε. Σαν τις γάτες και τα σκυλιά είδες, τι κάνει η γάτα. Ε. Έκανε το γατή της. το ταΐζει δυο μήνες μέχρι να μάθει να περπατάει, Α, το αμόλυσε. Άντε πήγε τώρα, Πήγε Η σκύλα το ίδιο και όλα τα ζωντανά. Τα Έτσι καταντήσαμε τα παιδιά μας, σαν, σαν τη σκύλα και σαν τη γάτα που τα ταΐζουνε κανένα δύο μήνες, τρεις μήνες άντε μέχρι να μάθουν να περπατάνε, άντε πήγαινε δρόμο έτσι και εσύ το φτάνεις στο παιδί, έτσι εφτά χρονών, οχτώ χρονών Άι, άντε πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε άντε άσε με ησυχή και η μάνα κάθεται ή η μάνα χαρτοπέδει, ή η χαρτοπεδι, χρυντανίκια της, ή η μάνα τρέχει στα κομμωτήρια, ή η μανα τρέχει από τρεχει απο εδω και από εκεί, στις φιλανάδες και από το τσομπολιό. Το παιδί μόνο. Πάστε το κύριο. Θα το μάθουν οι φίλοι, θα το μάθουν. Μείνε ήσυχοι. <χω> Ακούσατε παιδές παιδείαν πατρός, αχ αυτού τα παιδάκια τα κακόμερα θα μου λέγανε πα πού λοιπόν, να τους βρούμε τους πατεράδες μα. πάνε οι πατεράδες μας πάνε μα δεν υπάρχουν ούτε πατέρας υπάρχει ούτε μάνα έρμα, έρμα, έρμα, έρμα γυρνάνε από εδώ και από εκεί, έρμα και μερικές φορές που βλέπεις μερικά παιδιά να παίρνουν το σωστό δρόμο Ξέρω εγώ. Βλέπει ο Κύριος κάτι μέσα τους. Βλέπει ότι είναι αδικημένα. Βλέπει ότι κάτι έχουν υποστεί. Πάπ το παίρνει ο Κύριος. Άντε παιδάκι μου. Πήγαινε εσείς στον δρόμο του Θεού. Ά, πήγαινε. Θέλετε να σας πω κάτι. Δεν ξέρω πόσοι από είναι. Μερικοί δεν ξέρω που πάνε και εξομολογούνται εκεί στον πατέρα μου. Μαζευόνται εκεί στον πατέρα μου. Έχουν τώρα 3, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια Έρχονται νέα παιδιά, νέα παιδιά, νέα παιδιά, νέα παιδιά. Νέα παιδιά από την πάτρα εδώ, από το Αίγυο. Από το Αίγυο μου λέει: ξεσηκώνονται κάθε Τετάρτη που πάει και ξεμολογάει ο πατέρα μου εκεί. Κάθε Τετάρτη δέκα άτομα, δύο-τρία αυτοκίνητα από το Αίγυο, έρχονται φουλαριστά. Τι του λένε. Τα ξέρω εγώ τα παιδιά, γιατί εγώ στο Αίγυο ήμουν. Όλα αυτά τα χρόνια, δεκατέσσερα χρόνια ηρωικίδικα σε εκείνη την περιοχή ήμουν. Το ένα. Παιδί του καφετζί του. Πατέρα δεν είσαι. Πατέρας του στα καφενεία. Η μάνα του στα καφενεία. ο Το άλλο, πατέρας αγρότης, η μάνα από εδώ, από εκεί. Το άλλο, ο πατέρας δούλευε, η μάνα από εδώ, από εκεί. Τι λένε τώρα, ξέρετε τι λένε. Πατέρας μου, ο Παπαγιώλης. Α, ο πατέρας μου ο Παπαγιώργης πήγα για να τα πιάσετε μόνοι σας εκεί είναι. εμένα αυτός με γέννησε έτσι λένε έτσι μου λένε εμένα μερικές φορές να μου προσέξεις λέει να μας προσέξεις το Παπαγιώργη αυτός μας γέννησε αυτός μας αναστησε αυτός μας ανάζει. αυτό είναι ο Πατέρας μας. Αυτός μας έδωσε Χριστό. Αυτός δεν ξέραμε τίποτα. Αυτός μας έδωσε το φως, το αηθινό. Τι με κοιτάτε, αδεπέσδο. Τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε αδελφοί μου. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο πατέρας. Τι να του ζητήσει σήμερα το παιδί να προσέχει, να προσέχει τον πατέρα του, ποιο πατέρα, το που δεν έχει πατέρα. Να προσέχει τη μάνα του, ποια μάνα να προσέχει. Ποια, ποια. Σας είπα τι μου είπε ένα συγγε, συγγενικό μου πρόσωπο, ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Από συγγενική μου οικογένεια. Ξέρετε τι μου είπε. Όταν το ρώτησα, γιατί για, λέω, ήρθατε τέτοια ώρα εκκλησία, λέω, τι ώρα είναι αυτή που ήρθατε στην εκκλησία. Α, δεν, δεν ξέρω, η μάνα που θα σηκωθεί τα βαχτή, τα σαχτή, τα βαστολιστή, θα βάλει τα βραχιόλια, θα βάλει τα στολίδια, τα σκουλαρίκια, θα... τις αρτά. Α, έχουμε δουλειές το πρωί. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι στις 9.30 ώρα, πάμε στην εκκλησία. Το μάθημα που δίνει, ε. Και το μάθημα που δίνει η μάνα στον παι Προσέχετε λέει γνώνε έννοιαν λέει στα παιδιά και εσείς παιδιά είσαστε και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς που ήρθατε εδώ και ερχόστε εδώ έχετε βρει κάποιο πατέρα γι' αυτό ερχόστε φαντάζομαι εδώ ε λοιπόν κι εσείς που ερχόστε εδώ άκουσες τι λέει εδώ προσέχετε λέει γνώνε έννοιαν Μπορεί να γαβγίζω, μπορεί να φωνάζω, μπορεί να ουρλιάζω αλλά εσύ πρόσεξε μην πιάνεις το ύφος, μην πιάνεις την ένταση, πιάσε το Λόγο. Και προσέχετε γνώμη έννοια ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό που σας λέω να το εφαρμόζετε. Γιατί αυτό είναι ο Λόγος Θεού. Σας το έχω ξαναπεί αδερφοί μου και αδερφές μου, εγώ δεν έχω κέρδος. Και το λέω και θέλετε να σας πω και κάτι και κατηγορήστε με, δεν με νοιάζει. Το λέω με το κεφάλι ψηλά αυτό. Δεν επέτρεψα ποτέ σε κανένα να με, να με, να με κατηγορήσει ότι κινήθηκα και μέσα στην Εκκλησία. Πότε. Πότε. Και το βλέπετε και μόνοι σας. Εδώ είναι. Όλοι. Όποιος το βγάζει, ας πει. Εμένα μου ζήτησε να πει. Εντάξει, σηκωθείτε. Σα συζήτησα ποτέ γραφμή, τίποτα ευρώ να μου πληρώσετε κανένα ταξί που τόσες φορές έχω έρθει και μεταξύ που σας συζήτησα να πληρώσετε τη βερζίνη του γεράσιμου εδώ που βάζει ο καημένος και έρχεται, έρχεται με πέτα. Oh. Σα συζήτησα. Σα συζήτησα. Oh. Και όχι μόνο εσεί που είσαστε εδώ πατρινοί, ούτε και αυτοί που πάω και στι καμάρες που πάω και στα άλλα τα χωριά που πάω και κάνουν κηρύγματα. Και στον Αγιατρία, ρωτήστε, πήγατε ένα, Αγιατρία, έξω από εδώ κοντά. Πήγατε, πάτε μέσα, ρωτήστε τους νεοκόρους, ρωτήστε τους επιτρόπους, πρέπει μήπως εκείνος στο δημόσιο σας ζητάει λεφτά, μήπως παίρνει τη σειρά, μήπως... θα σας το πούνε. Ούτε πήρα, ούτε παίρνω, ούτε θα πάρω ποτέ. Γιατί ο σκοπός μου δεν είναι αυτός γιατί το θεωρώ όνιδος και ντροπή να εργάζομαι για τέτοια ανταλλάγματα. Το θεωρώ προστιχιά για το λόγο του Ευαγγελίου. Για αυτό δεν θα με κατηγορήσετε ποτέ. Αυτό όμως Θέλω να σας προβληματίζει. Γιατί φωνάζει αυτός, ο παλιόγερος που ανεβαίνει, γιατί φωνάζει, γιατί φωνάζει, γιατί ορίεται, γιατί σκούζει, γιατί. Αφού να κερδίσει δεν θέλει. Τι θέλει και φωνάζει. Τι θέλω, θα σας πω τι θέλω. Θέλω αγαπητοί μου αδελφοί, να βρω και εγώ ο ταλέφωρος, τη σωτηρία της άφλιας και βρομερής ψυχής μου μέσα από τη σωτηρία τη δικιά σας της ψυχής αυτό θέλει Αυτό είναι ο σκοπός τι λέει παρακάτω, ακούτε ακούστε λέει τον πατέρα σας, ποιος είναι ο πατέρας σας εδώ είπαμε είναι ο πνευματικός σας Πατέρας, εδώ ο Κύριος, μιλάει ο Κύριος εδώ. Αυτός είναι ο Πατέρας. Θα μου πεις εσύ είσαι ο Χριστός, όχι εγώ δεν είμαι ο Χριστός. Εγώ όμως σας μεταφέρω το Λόγο του Χριστού. Εδώ έχεις να ακούσεις Λόγωνο Θεού. Εγώ δεν είμαι ο Χριστός. Τι λέει λοιπόν, Άκου τι λέει στο δεύτερο στίχο; Δώρον γαραγαθόν δωρούμε ημίν Των αιμών νόμων μην εγκαταλείπητε Έχω λέει ο Πατέρας μας, ο Γλυκύτατος, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός Πού να καταλάβουμε τη γλύκα αυτού του Αγίου, του Παναγίου Θεού μας Πού να την καταλάβουμε αυτή τη γλύκα Πού να την καταλάβουμε Τι λέει Έχω λέει να σας κάνω λέει ο κύριος ένα ωραιότατο δώρο. δώρο γαρ Αγαθόν δωρούμε ειμήν. Θα σας κάνω δώρο. Ελάτε! Ελάτε δώρο, δώρο. Θυμάμαι μικρά παιδάκια που είμαστε στο σπίτι. Ερχόταν καμιά μέρα ο πατέρας. Ερχόταν έφερνε δώρα και πυλαλάγαμε μικρούλια γύρω του. Τι μου φέρεσε εμένα τι μου φέρε σε μένα, τι μου φέρε, τι μου φέρε. Τι μου φέρε. Δόρον! Δόρο αγαθών. Δόρο μεγάλο, γλυκίτα το δώρο μας δορίζει ο κυριος Και ποιο είναι το δώρο αυτό? Τι περνάει; λεφτά περμένει. Γύφτωση αν περμένει λεφτά. Γύφτωση. Τι περμένει να σου δώσει ο κύριο. Λεφτά περμένει. Τι περνάει σπίτια σε τέτοια ηλικία. Δεν τρέπεσαι. Τι περμένει. Τι περμένουμε. Τι περιμένουμε. Τάφο. Τάφο περμένω Τάφο περμένω Αυτό είναι το δώρο το μεγάλο! Αν πει Τι λες τώρα μωρέ! Τι λες τώρα μωρέ! Τι κουβέντες είναι αυτές! Τι τάφο! Τάφο αδερφοί μου περιμένουμε. Έτσι, έτσι πρέπει να ζούμε εμείς οι Χριστιανοί! Έτσι! Ποιο είναι το δωράκο, γιατί είπα, περιμένω μετάφραση, Τι λέει εδώ, ξέρει, τι λέει εδώ. Τον αιμών νόμων, μη εγκαταλείπητε. Σκέψου λέει θα πεθάνεις. Μην εγκαταλείπεις τον νόμο μου παιδάκι Να δω. Ξέρεις τι κερδίζεις με τον νόμο του Κυρίου, ξέρεις τι κερδίζεις. Βασιλεία ουρανών βασιλεία ουρανών κερδίζεις με λίγο κόπο κερδίζεις τα αμύθιτα πλούτη της βασιλείας των ουρανών με λίγο, με λίγο κόπο με λίγο μόχθο, με λίγο ιδρώτα με λίγο στενασμό με λίγη βία στον εαυτό μας κερδίζουμε τη βασιλεία των ουρανών και μη τι να κάνω δεν ξέρω. δεν ξέρει να κάνεις να σου πω τι να κάνει. Να σου πω τι έκανε ένα άγιο πατέρα. Θε τι έκανε. Ένα άγιο πατέρα. Θε τι έκανε. Και πόσα αγγίε. Δεν ξέρει γράμματα. ξέρει γράμματα πολλέ άλλε πατέρε δεν ξέρουν τα γράμματα. Δεν ξέρει γράμματα. Προσευχέ δεν ξέρει ξέρε να κάνει. Τι έκανε. όχι Θεό. Τι έκανε. Επέρναγε λέει δίπλα στο κελί του ένα ποτάμι. Και αυτός τις νύχτες του χειμώνα λέει, που έκανε κρύο, τρομερό κρύο, εκατέβαινε λέει μέσα στο ποτάμι, έμπαινε μέσα στο νερό και ξεπάγιαζε από το κρύο. Και κάθονταν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες μέχρι που λυποθύμει. Και εκείνη την ώρα έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Και όταν έβγαινε έξω μελανιασμένος από το κρύο, έλεγε... «Κύριε, αυτό το κάνω γιατί σ' αγαπάω. σου το αυτό σαν θυσία». Τι να κάνεις για τον Χριστό. Με ρωτάς τι να κάνεις για τον Χριστό. Ό,τι θες μπορεί να κάνεις για τον Χριστό. Ο άλλος το έπαιζε τρελός για τον Χριστό. Το έπαιζε τρελός. Τρελός έπαιζε. Ο Άγιος Ανδρέας, ο, ο περίφημος δια Χριστών σαλός. Έτσι. Έτ. Έκανε πανταπομάδες για να τον βρίζει ο κόσμο, να τον κοροϊδεύει ο κόσμο. Ο άλλος για τον Χριστό ξέρει τι έκανε. Εγιόμιζε ένα ποτήρι νερό και δεν το έπινε και το έπινε. Και δεν το έπινε και το έπινε. Και δεν το έπινε και το έπινε. Και, και, και δεν το έπινε και χωράκια ζωή. Για τον Χριστό. Τι να κάνεις για τον Χριστό, με ρωτά. Δεν ξέρω γράμματα, παπούλιο. Τι γράμματα, τι, τι, τι να τα κάνω εγώ τα γράμματα. Και εγώ που ξέρω γράμματα και τι βγήκε δηλαδή. Και βγήκε. Θες να κάνει για τον Χριστό, σήκω τις τρεις τα και κάτσε γονατίστη. Τίποτα. Και πες εδώ Κύριε Λέσου. Μέχρι το πρωί. Τι να κάνει για τον Χριστό. Τι να για... Αύριο που είναι Κυριακή, μεθαύριο που είναι Δευτέρα, την Τρίτη που τρώμε κρέας, εσύ επίσης δεν τρώω. Για τον Χριστό. Δεν σήμερα δεν θα φάω ούτε λάδι. Μα είναι Τρίτη θα σου λέει ο διάολος του αυτή σου. Μα είναι Τρίτη. Τρώμε σήμερα. Δεν είναι Τετάρτη. Όχι. Τρίτη. Να σκάσεις κάμω. Δεν θα βάλω λάδι στο στόμα. Για τον Χριστό Όχι. Τι θα κάνει για τον Χριστό. Καταλαβαίνεις τι με Ότι θες μπορείς να κάνεις για τον Κύριο; mm. Ότι θέλεις Ότι σου ρχεται στο μυαλό μπορείς να το κάνεις για τον Κύριο. Ότι θέλεις Να τιμηθείς κάτω Χάμω Δεν θα κοιμηθώ στο κρεβάτι Για Σένα… Κύριε, Θα κοιμηθώ χάμω Και το Χριστό τι θα κάνει <laughs> Ότι θες μπορεί να κάνει. για τον Χριστό Αυτός είναι ο νόμος του Κυρίου να σε βλέπω να αγωνίζει για μένα, λέει ο είναι ο νόμο του κύριου. Δεν είναι μόνο μη μπει ψέματα, δεν είναι μόνο μη κατακρίνει, δεν είναι μόνο μη κουτσομπολέψει, δεν είναι μόνο μη βλαστιμά, δεν είναι μόνο μη βρίζει. Διάζεται, λέει, τον εαυτό σα, λέει ο κύριο. Θα κάνω για τον Χριστό. Να σου πω τι θα κάνει για τον Χριστό. Τώρα που θα πά στο σπίτι το βράδυ, μην βάλει τηλεόραση. Για τον Χριστό, κύριε Τούτα, το τηλεόραση. Ξέρω κάθε απόγευμα, ζήσεις με την αγωνία, τι έγινε η λάμψη και τι έγινε η καλημέρα και τι έγινε η άλλη και τι έγινε η ώρα. Έτσι. Α, α, α, α, τι, τι, α, τι είναι, τι είναι, δύσκολα, α, για τον Χριστό, για τον, για τον Χριστό. Τι να για τον Χριστό. Ό,τι θες. Ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος. <laughs> Είδες τι έκανε ο άλλος. Πήγαμε στο ποτάμι. Και καθόταν και ξεπάγιαζε μέσα εκεί. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. και έβγαλε το πρωί μελάνιασμένος. Έτσι. Και βγαίνει και έλεγε. Κύριε να. Εγώ το κορμί μου θυσίασε εσέ. Οι μάρτυρες το θυσίαζαν Κάποιο άλλος τους βασάνιζε, εγώ το βασάνιζω μόνος Μέσα στο νερό, στον πάγο. Άμα θέλεις και άμα θέλω, βρίσκουμε τρόπους. Να αγωνιστούμε για τον Κύριο, όσους θέλετε αδέφελοι. Όσους θέλετε. Δεν θέλουμε, εκείνο το κακό, δεν θέλουμε. Φτάσαμε στο σημείο, αυτή είναι η μεγάλη μα εντροπή, Η μεγάλη μα εντροπή το μεγάλο μα το έσχο. Νομίζουμε ότι προσφέρουμε θυσία στο Θεό με το να πούμε ένα πατερημόν το πρωί και ένα πατερημόν το βράδυ. Δεν τρεπόμαστε λίγο, δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν ντρεπόμαστε λίγο. Δεν έχουμε, δεν έχουμε φιλότιμο πρώτο εγώ που τολμώ να σα μιλάω. Νομίζω ότι με ένα πατερημόν. Κάναμε το Θεό, ψηλικά τον κάναμε το Θεό. Δεν έχουμε μέσα μας φιλότιμο ίχνος. Α μην πάω παρακάτω. Αφήστε μέχρι εδώ γιατί αρκετά σας άλισσα σήμερα. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή με τη δύναμη του Θεού και πάλι από εδώ.